Τοπία ανθρώπων. Τόποι που κατοικήσαμε, κατοικούμε, μας κατοικούν. <ΣΣ2> Μια εκπομπή της Βικτωρία Καβουριάρη από την έτεφε. Καλησπέρα. Υπάρχει ένα σπίτι, μια οικία, ένα οίκος, σε ένα μικρό στενό στον Πειραιά, στην Οδό Νοταρά. Ένα σημείο που ενώνει δύση και ανατολή, Ινδία και Ελλάδα, μαντρά και Πειραιά, παρελθόν και παρόν, μύθους και αλήθειες. Εδώ έφτασε το βήμα, τα όνειρα, η αγάπη του κύριου Στέφανου Παπατζιάλα και με τα χρόνια και της οικογένειάς του για το τσάι. Το πιο διαδεδομένο ρόφημα μετά το νερό, αυτό που καταναλώνει το 60 με 80% του παγκόσμιου πληθυσμού. Ένα δυνατό χαρτί, ίσως στο πιο σκληρό χρηματιστήριο στον κόσμο, στην αγορά τροφίμων. Αυτό που συνοδεύουν οι Άγγλοι όλες τις ώρες και τις μέρες του χρόνου, οι κάτοικοι της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης, προσθέτον το για να ζησταθούν το χειμώνα. Μουσική στη Ρωσία, της Άννας Καρένινα και του δόκτωρα Ζιβάγκο. Μουσική Στις γειτονιές και αγορές της Κωνσταντινούπολης, μέσα σε χαμηλά ποτηράκια, όταν παζαρεύει στιμές στο Καπαλί Τσαρσί. Στις σκηνές των Βεδουίνων και στα παζάρια της Μέσης Ανατολής. Στη Νότια Αμερική και την Κένια, σε κούπες και τσαγιέρες από χρυσό, ασίμι, πορσελάνη, κρίσταλλο, χειροποίητο πυλό Σίνγκ ή μαντέμι της Ασίας. Μουσική στα βουδιστικά μοναστήρια στο Θεβέτ, στα κινέζικα σοκάκια και τις ταινίε του Ζαγιμού ή τους κήπου και τις αυλές της Ιαπωνίας στις θελετές τσαγιού, το σογκούν και το σαμουράι. Μουσική Αυτό που λέγουν οι γυναίκες ξυμερώματα στους λόφους της Σρι-Λάνκα ρίχνοντας σε στην πλάτη τους ένα-ένα τα το ανθάκια. Μουσική Ακόμη και στα παλέ της Ecole Té, της Boutique και τα σχολεία τσαγιού από το Παρίσι και το Beverly Hills ως το Τόκιο. Τα τοπία ανθρώπων απόψε ξαναγούνται στον οίκο τσαγιού Μαντρά τη οικογένεια Παπατζιάλα. Ακολουθούν όλα τα στάδια παραγωγής και διάθεσης του τσαγιού, από το τελειοπολείο στον Πειραιά και τι εξαγωγές σε Βαλκάνια και Βρετανία, μέχρι την τρίτη μεγαλύτερη ποικιλία τσαγιών στην Ευρώπη και τη δημιουργία ενό σύγχρονου κέντρου διακίνηση στο Κερατσίνη, με προδιαγραφέ ακόμη και για φωτοβολταϊκά. Τα τοπία ανθρώπων απόψε διανύουν 4.000 χρόνια ιστορίας της Καμέλιας Αϊνένσης. Ακριβώ, επειδή όπω λέει ο κύριος Στέφανος Παπατζιάλας, το τσάι έχει αρχή, αλλά δεν έχει τέλος. Τα τοπία ανθρώπων, η Όλγα Μπενέα και η Σταματία Σούλτη που ρυθμίζουν τον ήχο μας και η Βικτορία Καβουριάρη στο μικρόφωνο, καλωσορίζουν στην ΕΤΕΦΕΜ τον κύριο Στέφανο Παπατζιάλα δημιουργό του οίκου Τσαγιού Μαντράς. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα. Να ξεκινήσουμε με, με τη δική σας ενασχόληση με το Τσάιτ. Πώς ξεκίνα όλη αυτή η περιπέτεια στον κόσμο του Τσαγιού, πότε, πώς. Ε, ε, γύρω στο 1972-73 δούλευα σε μια επιχείρηση εστίασης και δουλεύοντα σε ένα γραφείο είχα την ανάγκη να πίνω κάτι για να ανανεώνομαι. Να Επειδή είχα τεράστια δυσκολία να πίνω καφέ και στιγμιαίου ειδικά που μόλις είχα γυκλοφορήσει, έπρεπε να ψάχνω να βρίσκω τσάι, ούτως ώστε να κάνω ένα ευχάριστο για μένα ρόφημα ε, Ήταν φυσικό επακόλουθο να σκεφτώ ότι σαν για μένα θα υπάρχουν κι άλλοι και μετά έκανα το μεράκι μου ευάγγελμα απεχώρησα από την επιχείρηση μάλιστα τι πρώτες εισαγωγέ της έκανα με συνετέρω τον ιδιοκτήτη της επιχείρησης που δούλευα mm -hmm. προχωρήσαμε στο αμέσως επόμενο διάστημα σε καινούργιες εισαγωγέ από την Ευρώπη καταρχήν ε, διαπίστωσα ότι παίρνοντα από την Ευρώπη ήμουν τουλάχιστον δεύτερο τρίτο χέρι άρα πιο ακριβές οι τιμές και οι δυνατότητες επέκτασης πιο δύσκολας έτσι Σκέφτηκα ότι έπρεπε να κάνουμε μια κάθετη μονάδα και την έβαλα μπροστά στο να φτιάξουμε έναν οίκο ένα πλήρη οίκο ναι. Όταν λέμε οίκο εννοούμε ακριβώ αυτό, ότι περικλεί όλο τον κύκλο μια μεγάλη διαδικασία. Ακριβώ. Περιέχει όλε τι δραστηριότητε από την πρωτογενή παραγωγή, την επιλογή τη πρωτογενής παραγωγή, μέχρι τη γευστική πρόταση, δηλαδή τα μείγματα εκείνα τα οποία προτείνει στου υποψήφιου πελάτε του. Επονιμία από σευθεία παραπομπή με την περιοχή της Ινδίας ακριβώς γιατί τη τότε, τι επιλογή. τότε ε, ε, ε, ο χώρος δραστηριότητάς μου ήταν ο Πυραιάς, ο Πυραιάς είναι ένα από τα μεγαλύτερα λιμάνια της Μεσογείου το Μαντράς είναι και ήταν και βέβαια άλλαξε από στις μέρες μας ε, ήταν το πιο μεγάλο λιμάνι της Ινδίας ε, εξαγωγή των προϊόντων που λέγαμε απικιακά και εδόδημα. Άρα υπήρχε ένα συσχετισμό ε, και με αυτόν τον συσχετισμό, ήταν και έβυχο το όνομα. Ε, ξεκινήσαμε με το όνομα Μαντρά. Και το διατηρούμε. Το διατηρούμε, βεβαίω. Ναι. Μιλώντα για το τσάι ή θέλοντα καταρχήν να περιγράψουμε, γιατί μιλάμε για μια παραγωγή που γίνεται καταρχήν ή καταποκλειστικότητα στην Ασία. Ο μύθος λέει, υπάρχουν πάρα πολλοί μύθοι Ένας από τους μύθους είναι, ήταν αυτοφιές το φυτό Ένας από τους μύθους ήταν ότι ένας βουδιστής καλόγερος έπρεπε να διατηρήσει τις αισθήσει του Να διατηρηθεί ζωντανός όλη τη νύχτα στις προσευχές του αλλά επειδή κουράστηκε τόσο πολύ και τον πήρε ο ύπνος, έκοψε τα βλέφαρά του, τα πέταξε και εκεί που τα πέταξε φυτεύτηκε ένα, βγήκε τότε η όδενδρο. Η αλήθεια είναι ότι ήταν αυτοφιές το φυτό, εμείς υπάρχουν παρατηρήσεις ότι εδώ και τέσσερις χιλιάδες χρόνια φύεται στην Κίνα και η καμέλια Σαϊνέσεις μοιάζει περίπου με την καμέλια τη δική μας, σαρκώδη μεγάλα φύλλα Κουρεύεται, κλαδεύεται σχετικά χαμηλά για να είναι εύκολο η συλλογή των φύλων που γίνεται με το χέρι. Mm -hmm. Τα φύλλα με τη σειρά τους πηγαίνουν στο εργοστάσιο, πλένονται μαραίνονται και αρχίζει η διαδικασία της ζύμωσης. Που ε, μας δίνει τις ποικιλίε του τσαγίου, τις που τέσσερις μας δίνει βασικές. Τις τέσσερις βασικές του τσαγίου. Αν δεν ζυμωθεί καθόλου και αποξηρανθεί αμέσω. Είναι τα άσπρα τζάγια. Εάν ζυμωθεί ελάχιστα είναι τα μαύρα, τα πράσινα τσάγια, συγγνώμη, αν ζυμωθεί ε, περισσότερο είναι τα μισοζυμωμένα, δηλαδή τα υλόν και αν πάρει την όλη ζύμωση γίνονται μαύρα τα τζάγια. Κάθε Επειδή όλη η ζύμωση κρατάει ώρες και όχι μέρες, κάθε λεπτό της ζύμωσης αν διαλέξουμε σε ποιο λεπτό θα το αποξηράνουμε έχουμε και μια διαφορετική ένα διαφορετικό χαρακτήρα γεύση. Mm -hmm. Όταν λοιπόν τελειώσει η ζυμωσιά που ξηρωθήκη και είναι έτοιμο το προϊόν για να διατηρηθεί έρχεται ο δοκιμαστής, τα δοκιμάζει, τα βαθμολογεί, τα μπλεντάρει, τα, τα, τα, τα κάνει μείγματα αναπετούνται και μετά βγαίνουν στην αγορά ανάλογα με τα γευστικά γούστα της κάθε περιοχής. Εκεί είναι οι προσμίξεις μετά πια έτσι mm -hmm. Οι προσμίξεις είναι εκεί. Ωστόσο όμως υπάρχουν τρομακτικές διαφορές στο μέγεθος, στο σχήμα, στην ποιότητα, στην εποχή, στο υψόμετρο. Όλα αυτά δημιουργούν αλληλεπιδράσεις στην ποιότητα με αποτέλεσμα να έχουμε τρομακτικές διαφορές αξίας. Δηλαδή να βρεθεί και ένα τσάι με ένα δολάριο το κιλό και να βρεθεί και ένα τσάι με 2.000 δολάρια, με 1.500 δολάρια το κιλό. Με ΤΕΦΕΜ, τοπία ανθρώπων και Βικτορία Καβουριάρη που απόψε ταξιδεύουν στον κόσμο του Τσαγιού με οδηγό τον κύριο Στέφανο Παπατζιάλα, ιδρυτή του οίκου Τσαγιού Μαντράς. Αν μαζεύουμε τα μπουμπούκια των φύλων, τα τύπς έχουν εντελώς άλλη αξία ακόμη και τα ίδια τύπς από φυτό σε φυτό, από υψόμετρο σε διαφορά υψομέτρου mm -hmm. και από μικροκλίμα σε μικροκλίμα. Mm -hmm. Και επίσης από εποχή σε εποχή. Η καλύτερη εποχή συλλογής, υποκομιδής. Είναι το second flash μετά την άνοιξη. Second flash, το δεύτερο flash είναι το δεύτερο πέταγμα των μπουμπουκιών. Γιατί το πρώτο έρχεται, ναι είναι αϊθαλές το φυτό, αλλά ωστόσο δεν αναπτύσσεται, δεν βγάζει φύλλα... Ε, το Ο χειμώνα ούτε. όπως και οι ελιές μας όταν έρχεται η άνοιξη ξεκινάει γιατί στο τσάι εκμεταλλευόμαστε το φύλλο και όχι καρπό άρα ξεκινάει η ανάπτυξη του φυλλώματος το πρώτο λοιπόν έρχεται από τη χειμερία σε εισαγωγικά ανάρκη δεν έχει τόσες τόση δύναμη για να αναπτυχθεί ενώ το δεύτερο είναι το καλύτερο εμείς σαν τσάγια, σαν πρωτογενή τσάγια χωρί μίξεις μπορεί να ξεπερνούν σήμερα και τα... Πεντακόσια Οι Ιάπωνες πάντοτε προτιμούσαν και οι Κινέζοι τα πράσινα τσάγια Έτσι θα δούμε ότι μέσα αν, αν τρέξουμε όλη την Κίνα Θα δούμε ότι κάθε επαρχία Και όταν λέμε μια επαρχία στην Κίνα μπορεί να Στο είναι, είναι πέντε η Ελλάδα <laughs> Έτσι κάθε επαρχία ε, ζυμώνει τα δικά της τσάγια με διαφορετικό χαρακτήρα Στο Φούτζιαν κάνουν πάρα πολύ ωραία για σεμιά Στο Ιουνάν κάνουν πάρα πολύ ωραία μαύρα ε, σε άλλες περιοχές στο Τζιανξι κάνουν πολύ ωραία πράσινα στο Χουνάν επίσης mm -hmm. δεν ταιριάζουν mm -hmm. όλα με όλους σας θυμίζω ότι στο Γιουνάν κάναν τα συμπιασμένα δηλαδή αφού τελειώνει η ζύμωση τα συμπίαζαν με πολλούς τρόπους ούτως ώστε να μην μεσολαβεί αέρας ανάμεσα στα ζυμωμένα φύλλα του τσαγιού, να μην οξυδώνονται, γιατί με ζώα μεταφερόταν ε, το τσάι σε άλλες χώρες. Επομένως έπρεπε να κρατήσει ένα ταξίδι και δύο μήνες και τρεις μήνες μέχρι που να βγουν με τα ζώα, με τα άλογα, με τα μουλάρια να πουλήσουν την πραγμάτια του. όταν οι σκευασίες δεν είναι τότε ναι, ναι. Ναι. Ε, η ενασχόληση με, με το τσάι με όλη αυτή το γύκλο παραγωγής σας έφερε και την ανάγκη ένα εργαλείο για τη δουλειά σας να είστε και γευση γνώστης σωστά ναι, ναι. Ε, να μιλήσουμε λίγο για αυτή την πιστοποίηση όχι, <laughs> κοιτάξτε η γευση δεν μπορεί να είναι πτυχίο διδασκαλίας είναι Αθρηστική κωδικοποίηση και εμπειρία του καθενό από εμά. Χρόνων και αγάπη. Χρόνων και αγάπη ε, και κωδικοποίηση των πραγμάτων. Να το εξηγήσουμε πιο απλά. Αν ε, και τελευταία έχω μάθει ότι στην Αμερική υπάρχουν μια-δυο σχολέ για δύο-τρει εβδομάδε για να σου μάθουν να δοκιμάζεις Που αυτός στην ουσία μαθαίνετε όλη τη ζωή, μαθαίνει, έτσι. Εγώ ακόμη μαθαίνω. Και ειλικρινά. Εγέρασαν σε αυτή μας. τη δουλειά και μαθαίνω Πώς μπορεί να γίνει. Επειδή στο τσάι δεν μπορούμε μακροσκοπικά να διαλέξουμε τις ποιότητες. Mm -hmm. Δεν σημαίνει δηλαδή μικρό φύλλο, κακό ή καλό, μεγάλο φύλλο, καλό ή κακό. Να καταλήξουμε σε ένα συμπέρασμα να βλέπουμε μεγάλο ή μικρό και να λέμε ξέρουμε καλό ή κακό. Mm -hmm. Όλα κρίνονται από τον Ουρανίσκο. Άρα πρέπει σε κάθε περίπτωση να μεσολαβήσει μια γευστική δοκιμή. Μια γευστική δοκιμή για να είναι πλήρης πρέπει να ικανοποιεί το αλγεβρικό άθροισμα που εμείς το λέμε απόλαυση. Δηλαδή να ικανοποιεί και τη διάβια άρα και το μάτι και το χρώμα, να ικανοποιεί το άρωμα, δηλαδή την όσφρηση και τη μύτη, να ικανοποιεί την πυκνότητα, της γλώσσας και όλα αυτά μαζί να είναι αρμονικά δεμένα ώστε να μας δίνουν μια ολοκληρωμένη απόλαυση. Mm -hmm. Όπως συμβαίνει και με το κρασί άλλωστε. Δεν θα μπορούσαμε να πιούμε ένα κρασί, ένα τσάι, θολό. Πρέπει να είναι διαβιά. Μπορεί να είναι κόκκινο, αλλά να είναι δι' Πρέπει να πάω να δω πως δοκιμάζουν στις χώρες παραγωγής. Ε, πήγα εκεί σε αντίστοιχες εταιρείε εξαγωγών που πλεντάρουν, που κάνουν, αλλά εκτός από εκεί πήγα και στα αντίστοιχα Ιστιτούτα Ερεύνης Τσαχιού, ούτως ώστε να τους ζητήσω τη βοήθειά τους. Πράγματι με βοήθησαν πάρα πολύ. Σήμερα μάλιστα έχω... για τη δική μου δουλειά έχει διαφορά, α πούμε, το χρώμα στο 79 από το 80. Με βαθμη κλίμακα δουλεύουμε και όχι με 10 δεκάβαθμή κλίμακα. Mm -hmm. Άρα εμείς δοκιμάζοντας ένα τσάι, δοκιμάζουμε και βαθμολογούμε το κάθε χαρακτήρα για την κάθε αίσθηση. Βαθμολογούμε το χρώμα, βαθμολογούμε την πυκνότητα, άρα πόσες πολλές ουσίες έχει, βαθμολογούμε το άρωμα, βαθμολογούμε τα πάντα. Και όταν θέλουμε να κάνουμε ένα μείγμα, λέμε, τι μείγμα θέλουμε να κάνουμε για να τσάει πρωινό. Ωραία. Πρέπει να είναι δυνατό, γεμάτο, να μας ξυπνά. Άρα μάλλον μαύρο και όχι πράσινο. Οκ. Okay. Ποιο έχει το πιο έντονο χρώμα έχουν αυτό, αυτό, αυτό και αυτό. Τι βαθμολογία έχουν στα χρώματα έχουν εκείνα. Ναι, αλλά θέλουμε να έχει και μια πυκνότητα. Άρα να βάλουμε και σε μια αναλογιά. Δοκιμάζουμε, δημιουργούμε τις αναλογίες, ξαναδοκιμάζουμε και με αυτό το χαρμάνι, Φτάνουμε, σε ένα, φτάνουμε τελικό... σε ένα τελικό αποτέλεσμα mm. Σε εμά Που κάνουμε κάθετα όλη τη δουλειά Είναι πολύ σημαντικό Γιατί πρέπει ο πελάτης μας να βρίσκει Πάντοτε την ίδια γεύση mm -hmm. Όμως η τεράστια δυσκολία Στο τσάι είναι ότι δεν υπάρχουν Και από το ίδιο φυτό Να πάρεις με δυο εβδομάδες Διαφορά φύλλα Βγάζουν άλλο αποτέλεσμα Διαφορετικό τσάι Από ό,τι το προηγούμενο Άρα είναι απαραίτητο ο δοκιμαστής για να τα πλεντάρει, ούτως ώστε ο καταναλωτής να έχει διακώς την ίδια αίσθηση γεύσης. Είστε συντονισμένοι στην ΕΤΕΦΕΜ και τα Δοπία Ανθρώπων με τη Δικτωρία Καβουριάρη, που απόψε ακολουθούν του δρόμου του τσαγιού του κ. Στέφαν Κοπατζιάλα, ιδρυτή του ήχου τσαγιού Μαντρά. Τσάι δεν είναι μόνο γεύση, μια ολόκληρη φιλοσοφία, μια κουλτούρα, ένα πολιτισμό, μια αισθητική, Έτσι. που συνδέεται συνήθω με χώρε Ανατολή, Ασία. Είχατε και επαφή με αυτέ τι χώρε, είναι μέρο τη δουλειά τα ταξίδια. Εξακολουθώ να έχω. Ναι. Απαραίτητο για τα... Απολύτως. Ναι. Ε, αν να σταθούμε σε κάποια από τα πού θα επιλέγατε να πάμε. Ένα πολύ όμορφο μέρος, κυριολεκτικά παράδεισος, είναι η Σριλάνκα. Mm -hmm. Είναι τροπικό με το κλίμα, πράγματι, αλλά δεν είναι ακραία τροπικό. Έχει πολλά νερά, πολλά δάση, είναι νησί. Είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραία, και αξίζει τον κόπο να το επισκεφθεί κανεί. Εμεί κατά διαστήματα πρέπει να επισκεπτόμαστε τι χώρε προκειμένου να βλέπουμε και πώ εξελίσσεται αυτή η κατηγορία τσαγιών. Τι εξελίσσεται, λέτε, εντάξει. Βεβαίω. ήταν πιο κατευθυνόμενη στη χώρα. Πριν από καφέ. 150 χρόνια δεν είχε καθόλου τσαγιά. Ήταν χώρα καφέδων. 150 μπορεί να είναι και 180. Mm -hmm. Αλλά έπεσε ένα. Μίκητα κατέστρεψε τις φοιτείες του καφέ. Και οι Εγγλές οι θεώρησαν πολύ φρόνιμο... ότι θα ήταν με το ίδιο τροπικό κλίμα... φρόνιμο να καλλιεργήσουν τσάι. τσάι. Και έτσι από την απέναντι Ινδία, από την απέναντι περιοχή... πέρασαν με σχεδία Ινδούς, τους Ταμίλς... με τους οποίους σήμερα έχουν μεγάλο πρόβλημα. Οι Ταμίλς καλλιεργούσαν τα τσάγια. Και έμειναν στο βορρά, κυρίω στην Τζάφλα. Έστω ε, νότο είναι πιο ανεπτυγμένα, είναι η πρωτεύουσα, είναι το κολόμπο, είναι όλες οι εξαγωγές. Έγινε ένα νησί Τσαγιού, δόθηκε δημοσιότητα. Πέρασαν τα χρόνια, ο κόσμος σπουδάζει πια. Είναι αρκετά σπουδαγμένος στη Σριλάνκα, έχω σπουδάσει όλα τα πανεπιστήμια της Ευρώπης και της Αμερικής. Μια παραγωγή που αναπτύσσεται, μια, μια οικονομία. Μια παραγωγή, μια οικονομία που στηρίζεται σε δύο-τρία προϊόντα. Είναι το τσάι, είναι το λάτεξ, είναι η πέτρεση με πολύθυμε τσέμ. Και μια χαρά επιβιώνουν με αυτόν τον τρόπο. Οι εικόνες που θυμάστε από τη Σρι αν μπορούσαμε δηλαδή να μεταφέρουμε τον κύκλο παραγωγής του τσαγιού σε μια χώρα σαν γι' αυτή mm. Τι βλέπετε, Πριν καλά-καλά ξημερώσει, βγαίνουν οι γυναίκε με καλάθιά. Στην πλάτη, με κοφίνια, στην πλάτη και μαζεύουν το τσάι. Κυρίως γυναίκες. Ε, είναι σαν ένα χαλί, όπως ο σε επάνω στα βουνά και βλέπεις σαν χαλί. Γιατί τα κλαδεύουν τα ταιϊόδενδρα χαμηλά, όπως εμείς το πιξάρει στους διαδρόμους, για να μαζεύουν τα φύλλα και να τα πετούν πίσω στην πλάτη τους. Ναι. Μετά από λίγο διάστημα κατεβαίνουν, τα ζυγίζουν, αμείβονται γι' αυτό που μάζεψαν, πηγαίνουν στο εργοστάσιο, πλένονται και αρχίζει η διαδικασία της ζύμωσης. Ζυμώνονται και την άλλη μέρα το πρωί πάλι το ίδιο. Η συλλογή τους γίνεται εξαιρετικά πρωί και μόνο πρωί για να μην τραυματίζονται τα φυτά. Mm -hmm. ε, Βέβαια, η ποιότητα, το μέγεθο, η θέση του φίλου στο κλαδί, όλα αυτά παίζουν τον ρόλο τους. Ξέρουν πώ, από πού, Από πού. Ενώ οι Ιάπωνε που μηχανοποίησαν τη συλλογή, δηλαδή. Το είχαν κάνει ναι, ναι, με και μηχανήματα ή με ψαλίδια που είχαν από κάτω μια σακούλα και τα μάζευε, ε, Μαζί έκοβαν και περισσότερους μίσχους και μικρά κλαδάκια. Βεβαίω, και αυτό είναι μέρος του φυτού, είναι καθαρό, δεν είναι κάτι, αλλά δεν είναι τόσο καθαρά όσο το να είναι το φυλλαράκι διαλεγμένο ένα προς ένα. Mm -hmm. Βέβαια, πολύ μεγαλύτερη προσοχή δίνονται σε πολλές περιοχές της Κίνας, όπου εκεί είναι κάτι το απίστευτο. Δηλαδή μπορεί σε μια περιοχή να κάνουμε και 300 διαφορετικές ποιότητες τσαγιών με το χαρακτήρα τους, με το μέγεθός τους, με το σχήμα τους, με τη συμπίεση ή μη, με το θέσιμο, με χίλια δύο πράγματα. Φέρα. Συλλογή, ζήμωση, καλυμπράρισμα, διάλεγμα, αποθήκευση, συσκευασία σε μεγάλους άκους ή σε εξυλοκυβότητα πριν από λίγα χρόνια, συσκευασία, Δημοπρασία... Δημοπρασία. Βέβαια. Είναι το πιο σκληρό χρηματιστήριο στον πλανήτη μας. Οι δημοπρασίες είναι εξαιρετικά δύσκολες... Ε, γιατί έχουν και μεγάλες διακοιμάνσεις. Είναι ευαίσθητο προϊόν... Ε, μια μικρή έλλειψη, την αμμόνια μέσω στην τιμή... Ε, μια μικρή καταστροφή... Όπως ξηρασία, όπως ανοβρία, αυτόματα ε, επηρεάζει τις τιμές, μακροπρόθεσμα, όχι για μια δημοπρασία ή για δύο, γιατί υπάρχουν δύο δημοπρασίες στη εβδομάδα συνήθως. Ε, αλλά την επηρεάζει ακόμη και για ένα χρόνο και για ανάμιση δεν είναι κάτι που διορθώνεται αμέσως. και γενικά η ενασχόληση σας έφερε και μια επαφή με διαφορετικούς πολιτισμούς, κουλτούρες, οικονομίες, Φέβαια. πολιτεύματα Φέβαια. Ε, η εμπειρία σας από όλη αυτή την επαφή με διαφορετικούς λαούς διαφορετικές νοοτροπίες δύσκολη και εύκολη ενδιαφέρουσα ναι. και ναι. προβληματική έτσι ακριβώς έχει τα πάντα όμως πρέπει να σημειώσουμε ότι και η Λάνη είναι ο κατεξοχήν τόπος ανεξιδρυσκείας. Μια φορά, την πρώτη φορά που έκανα και λίγο τουρισμό γιατί συνήθως πηγαίνοντας για δουλειές Μή δεν έχεις τέτοια. χρόνο να κάνεις τουρισμό πηγαίνεις σε συγκεκριμένα πράγματα σε συγκεκριμένους και φροντίζεις το, τα, τα χρονικά σώρια να είναι μετρημένα Έχει προγραμματίσει τα ραντεβού ντάδε ώρα φτάνει, ώρα στον τάδε χέπο όμως μια χρονιά που πήγα με τη γυναίκα μου Μα έκανε φοβερή εντύπωση το 1990-91, αν θυμάμαι καλά, που είδαμε πολλές εκκλησίες τη μία δίπλα στην άλλη. Δηλαδή η ήταν η Ορθόδοξη, φοβερικό. ήταν η Καθολική, ήταν το Μουσουλμανικό Τέμενος, ήταν η Πορτοκαλί, ο Κρίσνα, η ήταν η Φουδιστική Ναή, Ναή κτλ. Ο δίπλα στον άλλο. Λοιπόν. και όμως υπήρχαν όλοι αρμονικότατα. Εκεί δεν υπήρχε μεσαία τάξη πολλά χρόνια πριν. Ε, ο πλούτος είναι μαζεμένος σε λίγα χέρια. Είναι πολύ μεγάλες οι αντιθέσεις. Οι... Ε... Οι αντιθέσεις. Ε, ο κόσμος είναι ακόμη επηρεασμένο από την απεικιοκρατία, σε μεγάλο βαθμό, ο λαός δηλαδή. Ε, είναι δύσκολο να απαλλαγεί κάποιο. Εντελώ από το, το παρελθόν του, από την ιστορία του. Όλοι λέει λίγο πολύ κουβαλάν και την κουλτούρα τη ιστορία του μέσα του. Έχουν την υποιότητα που μπορούν να έχουν οι Ινδουιστέ, ε, οι Βουδιστέ επίση. Ε, κουβαλούν την ιστορία του. Οι Σριλανκέζοι είναι ένα κράγμα θρησκειών. Η άρχουσα τάξη, μάλλον πιο πολύ, είναι μουσουλμάνοι, που είναι και οι λιγότεροι στη χώρα. Ωστόσο, όμως, όσο ε, τακτοποιείται το πρόβλημα με τους ταμίλς, ε, υπάρχει μια ησυχία. Δεν υπάρχουν ακραία εξτρεμιστικά φαινόμενα. Την πρώτη χρονιά που σας είπα, πήγα με τη γυναίκα μου. Είχαν κάνει εκείνη την περίφημη βόμβα, ξέρω πόσους τόνους ήταν τα εκρηκτικά, που έκανε ένα κρατήρα διαμέτρου 12 μέτρων και 7-8 μέτρα βάθος. Και έγινε στο κέντρο του Κολόμπου, αν θυμάμαι καλά 1.800 άτομα, είχα σκοτωθεί. Και όταν φτάσαμε εμεί από το αεροδρόμιο κατεβήκαμε με, με στρατιώτες, με όπλα Συνολή. και τα λοιπά τη το τοπία ανθρώπων και Βικτορία Καβουριάρη που απόψε ταξιδεύουν στον κόσμο του Τσαγιού με οδηγό τον κύριο Στέφανο Παπατζιάλα, ιδρυτή του οίκου Τσαγιού Μαντράς. Τι θα έλεγα σε προσωπικό επίπεδο ότι σας πρόσφερε όλη η επαφή αυτή με αυτόν τον πολιτισμό, με τη φιλοσοφία του Τσαγιού, με τη φιλοσοφία της Ανατολής. Με να είμαι πιο ήρεμος. Με έμαθα να μην είναι ο στόχος με μου έμαθε να είναι το μέσον, στο να δημιουργούμε. Μου έδωσε τη διάθεση κάθε μέρα μα κάθε μέρα να κάνω κάτι καινούργιο. Το τσάι έχει αρχή και δεν έχει τέλος. Και επειδή στην Ελλάδα δεν ήμασταν τόσο συνηθισμένοι στην κατανάλωση του τσαγιού, όταν ξεκίνησα εγώ... 70 τόνοι όλο και όλο και το έπιναν οι πρόσφυγες από την Κωνσταντινούπολη, από τη Μικρά Ασία. Και μάλιστα ήταν και η χαμηλότητα της ποιότητας. Αυτός ήταν και ο λόγο που ανακάστηκαν να ασχοληθώ στο να βρω καλύτερα τσάγια. Ε, είναι όμως μια κουλτούρα, μια φιλοσοφία ένας τρόπος προσέγγισης. Ε, ναι, το κέρδος της επιχειρήση. Χρειάζεται για την επέκτασή τους Γιατί στι επιχειρήσεις δεν υπάρχει ποτέ εύθεια γραμμή Θα είναι ή επάνω ή κάτω Και για να αποφύγει κανείς το κάτω προσπαθεί να είναι απάνω Όμως έχουμε όρια Δεν κάνουμε τα πάντα για το επάνω ή μόνο για το χρήμα Δεν μπορείτε να καταλάβετε τι ικανοποίηση νιώθω Όταν λέει κάποιο. εγώ αγοράζω αυτό γιατί μου αρέσει, γιατί είναι νόστιμο και μάλιστα όταν το ακούσεις και στο εξωτερικό υπάσαι ένα σούπερ μάρκετ και δεις το δικό σου που ξεκίνησε από το πουθενά ότι που λέτε σε μια άλλη χώρα είναι ικανοποίηση. Το ότι είστε Έλληνας σας άνοιξε θεωρείτε πόρτες. Είμαστε ζούμε και σε μια συγκυρία που είναι λίγο αρνητικά τα πράγματα. <laughs> Φοβούμαι όχι μόνο δεν μου άνοιξε πιθανότα να μου έχει κλείσει κιόλα. όλα. Το ότι ίσως ένας άλλος ε, Ευρωπαίος ή... Σίγουρα. Ή αν ξεκίνεγα την ίδια δουλειά από μια άλλη χώρα, πιο οργανωμένη, με πιο εύκολη πρόσβαση στο δημόσιο, με πιο ξεκαθαρισμένες σχέσεις με το δημόσιο, τα πράγματα θα πηγαίναν καλύτερα, πιστεύω. Γύρω στο 70 είπαμε, ξεκινήσαμε, 2011, περίπου τέσσερι δεκαετίες, να το πούμε έτσι. Τι σκύψει κάνετε για το μέλλον, τι θα θέλατε να δείτε να γίνετε την αλλάζει, πώς να επεκτείνεται ο οίκος. Είπα και προηγούμενο ότι το τσάι έχει αρχή και δεν έχει τέλος. Τώρα τελειώνουμε κάτι ειδικά κτίρια για διανομές και μάλιστα με πολύ καλές συνθήκες και όρους έχουμε μεγαλύτερη παραγωγή ρεύματος από αυτήν που χρειαζόμαστε εξαιρετικές μονώσεις, ενεργειακέ κατηγορίες, όλα ασύλληπτα προσεγμένα. Μετά όμως από αυτό θα πρέπει να δημιουργήσουμε ίσως και μια γωνιά καλύτερη στο να σερβίρουμε ένα καλύτερο ζάι. να μπορούμε να προσκαλούμε σε ένα κλάπ που μπορούμε να κάνουμε ανθρώπους και να πλώνουμε 300-400 σκούπες για να δοκιμάζει και ο καταναλωτής ούτε ώστε με αυτόν τον τρόπο να τον εκπαιδεύσουμε ούτε ώστε να μπορεί να επιλέγει μόνος του τα τσάγια και να είναι σε θέση να έχει γνώσεις να διαλέγει τα τσάγια του γιατί σήμερα ο καταναλωτής δυστυχώς δεν γνωρίζει. Ούτε τι είναι τσάι, ούτε τη γεύση θέλει, θέλει ένα νόστιμο. Αλλά όταν μετατρέπει ε, τη λέξη νόστιμο για τον εαυτό τους, δεν υπολογίζει ότι είναι εντελώς υποκειμενικό το νόστιμο του καθενό μας. Και χρειάζεται μια παιδεία. Λοιπόν, ένα ωραίο κτίριο με 500 σκούπες για γευστική δοκιμή. και, ε, και ο ναι, ναι, θα βοηθήσει να yeah. το το Κάποιον ε, αυστηρό ή ίσως και κακοπροαίρετο ακροατή μπορεί να μας ακούει και να μας πει ότι αυτά ακούγονται λίγο σαν F, το F-ZIN. Και εδώ παλεύουμε πια για το ZIN. Τι θα το απαντούσατε? Ό,τι? Θα το απαντούσα. Πρώτα-πρώτα ε, να μας επισκεφθεί για να μας ελέγξει και ο ίδιο. Είναι αλήθεια όμως ότι έγινε δύσκολο το ZIN και με τον τρόπο που δεν αλλάζουμε τις συνήθειές μας, κυρίως εμείς οι μεγαλύτεροι που έχουμε και την ευθύνη, δεν βοηθάμε στο να αλλάξει το ζήν, να κατευθύνεται σιγά σιγά προς το ευθύν. Συνεπώς θα πρότεινα στον καθέναν καλοπροέρτητο ή κακοπροέρτητο να αλλάξουμε όλοι μαζί και εκείνος που μας ακούει και εμείς πρώτα που μιλούμε. Χρειάζεται μια παστρατεία ανθρώπων για να αλλάξουμε αυτό το πράγμα. Τελειώνοντας, σας ζητούσα να λέγαμε μια φράση να ρητώ, κάτι που ακούσατε, σας έμεινα από τα μέρη αυτά που ταξιτέψατε, σχίσουμε το τσάι, ή κάτι που είναι το επιστέγμαζο όλης αυτής της προσπάθειας. Αυτή η δροσιά, αυτή η ανανέωση που προσφέρει το επιστεγμαζο όλη αυτή τη προσπαθειας αυτη η δροσια αυτη η ανανεωση που προσφερει το τσαι που το έχουν ανακαλύψει εδώ και χιλιάδες χρόνια, τέσσερις χιλιάδες οι Κινέζοι, σιγά-σιγά περνάει στη ζωή μας. Αυτήν τη γαλήνη πρέπει να την αποκτήσουμε. Ε, δεν προσπαθώ να πω ότι ήπιανα τσάι και ξαφνικά έγινα γαλήνιος. Εγώ δεν προσπαθώ να πω ότι το τσάι είναι πανάκια, κάνει για όλα, ρίχνει χολεστερίνες. Ναι, έχει ουσίες που έχουν πάρα πολλά ευρυγετήματα για τον άνθρωπο. Αλλά ωστόσο πρέπει να φύγουμε από αυτό, από αυτήν την ένταση νομίζω, επειδή αγαπώ το τσάι το νομίζω, την ένταση που δίνει ο καφές που σε τονώνει γρήγορα και απότομα και σε ρίχνει αξίσου απότομα. Θα δείτε ότι σε ισορροπεί σου δίνει μια συνέχεια σου δίνει ένα ρυθμό σου δίνει μια ισορροπία τι χρειαζόμαστε Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας Για την αποδοχή της πρόσκλησης Να είστε εδώ Να σα ευχηθώ τα καλύτερα Ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση Και θέλω Και μέσω της εκπομπή σας Να πω στους Του Τσαγιού Ότι ο έλεγχο δεν είναι κακό πράγμα Ας διαβάζουν και τα μικρά γράμματα Και τα μεγάλα γράμματα Και η εταιρεία μου και εγώ Είμαστε οι πρώτοι που επίσητω έλεγχο Σα ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Mm. Ήταν τα το Τοπία Ανθρώπων στην ΕΤΕΦΕΜ. Ένα ταξίδι στον κόσμο του κύριου Στέφανου Παπατζιάλα, ιδρυτή του οίκου τσαγιού Από την Όλγα Μπενέα, τη Σταματεία Σούλτη στον ήχο μας και τη Βικτωρία Καβουριάρη στο μικρόφωνο, καλό βράδυ.